Ήδη βρισκόμαστε στην αναστάσιμη περίοδο, την πιο χαρμόσυνη και πιο πανηγυρική περίοδο του εκκλησιαστικού χρόνου, περίοδο κατά την οποία εορτάζουμε την ανάσταση του κυρίου μας, και κατά την οποία περίοδο εμείς οι Χριστιανοί θα έπρεπε να αισθανόμεθα ιδιαίτερα υπερήφανοι και ιδιαίτερα χαρούμενοι επειδή ακριβώς με την Ανάστασή του ο Κύριος μας έδειξε και μας απέδειξε ότι είναι ο ένας και μοναδικός και αληθινός Θεός, τον οποίον έχουμε την τιμή να πιστεύουμε και μας έδειξε και κάτι ακόμα ότι με την Ανάστασή Του επάτησε τον θάνατον και έχει δώσει πλέον το δικαίωμα στον κάθε ένα από μας να διεκδικούμε την Βασιλεία των Ουρανών χωρίς πλέον τον φόβο της κολάσεως. Όχι ότι δεν υπάρχει κόλασης, υπάρχει κόλασης. Αλλά ο Κύριος άνοιξε τον Παράδεισο ακριβώς για να μας δείξει το μέγεθος της αγάπης του και να μας δείξει ότι είναι στο χέρι μας εάν και εφόσον θέλουμε να κληρονομήσουμε την Βασιλεία του την Επουράνια Ενώ λοιπόν θα πρέπει εμείς οι Χριστιανοί να αισθανόμεθα υπερήφανοι δυστυχώς και στο γεγονό αυτό τη Αναστάσεω συμμετέχουμε, θα έλεγα, με βαριά καρδιά, συμμετέχουμε διστακτικοί και θα τολμούσα να πω αντί να χαιρόμεθα και να πανηγυρίζομαι σαν τα μικρά παιδιά, δυστυχώ η συμπεριφορά μας δείχνει μία ακατανόητη εντροπή μπροστά στο μέγα αυτό γεγονός. Και γιατί το λέω αυτό, διότι όταν έχεις μία χαρά τότε κοιτάς αυτή τη χαρά να τη μεταδώσεις και στους άλλους. όταν κάτι σε κάνει να χαίρεις σε αναγκάζει να, να ανοίξει την πόρτα του σπιτιού σου και να βγεις όξω να χτυπήσεις τα άλλα τα κουδούνια και να τους διαμηνήσεις και τη δικιά σου τη χαρά ούτω ώστε όλοι να συνεφραλθούν μαζί σου όλοι να γίνουν συμμέτοχοι της χαράς της δικιάς σου <Ρι> και ενώ σε μικρές χαρές της ζωής αυτής κάνουμε τέτοιες κινήσεις εάν παράδειγμα συμβεί κάτι το χαρμόσυρο μέσα στο σπίτι μας δεν μπορούμε να το κρατήσουμε μυστικό αλλά σπέβδουμε και τηλεφωνήματα να κάνουμε και την πόρτα μας να ανοίξουμε και να διαμεινήσουμε αυτό το γεγονός το μικρό και ελάχιστο γεγονός που συνέβη στο σπίτι μας δυστυχώς με την Ανάσταση του Κυρίου που είναι η αρχή και το τέλος της σωτηρίας μας, που είναι ό,τι πιο χαρούμενο και ό,τι πιο ωραίο εγέννησε ο Θεός επάνω σε τούτο τον κόσμο, δυστυχώς, όπως είπα και προηγμένως εντρεπόμεθα, κρύπτωμε το γεγονός της Αναστάσεως. Αληθώς, αληθώς. Δυστυχώς κρύπτω με το γεγονός της Αναστάσεως. Και γιατί το λέω αυτό, διότι βλέπεις τους χριστιανούς το Χριστός Ανέστη τις δύο αυτές λέξεις οι οποίες δεν είναι τίποτε άλλο παρά μία ομολογία πίστεως να το χρησιμοποιούν μόνο τις πρώτες ώρες μετά, το, μετά την επίσημη αναστάσιμη στιγμή της νυχτερινής και μετά, να επανερχόμεθα και πάλι στα παλαιά να επανερχόμεθα στους παλαιούς χαιρετισμού, να επαναφέρομαι άλλους χαιρετισμού, κοσμικούς χαιρετισμού οι οποίοι δεν ταιριάζουν με την εκκλησιαστική και Ορθόδοξη Νοοτροπία ἀκού ακούς τους Δικαινούς τους Ορθόδοξους Χριστιανούς που θα έπρεπε να έχουν ιδιαίτερη χαρά και αυτή την Ανάσταση του Χριστού το μεγάλο αυτό γεγονός να, που θα έπρεπε να σπεύδουν να το ανακοινώσουν και να το διαμηνύουν προς πάσα κατεύθυνση τους βλέπεις να το κρύβουν να μην θέλουν να αναφέρουν την Ανάσταση του Χριστού ή να μην ξέρουν τι να απαντήσουν όταν κάποιο του απαγγέλει το χαρμόσυνο αυτό μήνυμα τους βλέπεις να δηλιούν, σκεπτόμενοι αν πω εγώ Χριστός Ανέστη τι θα μου απαντήσει ο άλλος πως θα με χαρακτηρίσει ο άλλος πως θα με κατονομάσει ο άλλος αν θα γελάσει ο άλλος εις βάρος μου ή αν δεν θα γελάσει αν θα με ηρωνευτεί ή αν δεν θα με ηρωνευτεί αυτά αγαπητοί μου και αγαπητέ μου είναι στοιχεία, δυστυχώς, τα οποία προδίδουν ότι είμαστε χριστιανοί μεν κατ' όνομα, αλλά κατ' είμαστε χειρότεροι ακόμα και των απίστων Εβραίων, οι οποίοι με πάσαν προσοχήν προσπαθούσαν να μην ξεφύγει από το στόμα τους το ότι ανέστη ο Κύριος. Δυστυχώς, κατ' όνομα είμαστε ορθόδοξοι χριστιανοί, αλλά κατά την πράξη. Είμαστε Εβραίοι, χειρότεροι των Εβραίων, οι οποίοι Εβραίοι έβγαλαν αργύρια και πλήρωσαν τους συγκοφάντες της Αναστάσεως του στρατιώτας και έτσι κατά αυτόν τον τρόπο τους έκλεισαν τα στόματα να μη διαμηνήσουν την Ανάσταση του Χριστού. Είμαστε χριστιανοί κατ' όνομα, αλλά κατά την πράξη είμαστε άθεοι και άπιστοι, οι οποίοι αντί να χαιρόμεθα, αντί να πανηγυρίζομαι, αντί να καμαρώνομαι αντί να αισθανόμαστε υπερήφανοι με το γεγονός αυτό της Αναστάσεως του Κυρίου μας εμείς αισθανόμαστε ντροπιασμένοι, αισθανόμαστε κατισυχημένοι λες και είμαστε άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουμε καμία σχέση με τον Χριστό. Αντί να αισθανόμαστε χαρούμενοι και ευτυχεί για το μεγα αυτό γεγονό γεγονός της Αναστάσεως εμείς αισθανόμαστε λυπημένοι και κατισχημένοι επειδή ανέστη ο Κύριος και προσπαθούμε σαν τους γραμματείς και τους φαρισαίους να αποκρύψουμε την Ανάσταση του Χριστού ή μάλλον θα έλεγα κάτι άλλο θα έλεγα ότι όχι δεν είμαστε αντίχριστοι δεν είμαστε αρνητές είμαστε κάτι χειρότερο ακόμα από αυτούς είμαστε οι υποκριτές είμαστε οι θρασίδιοι αυτοί οι οποίοι μπροστά στου χριστιανούς Παριστάνομαι τον Χριστιανό μπροστά στου Αθέου. Παριστάνομαι τον Άθεο μπροστά στου Απίστου. Παριστάνομαι τον Άπιστο μπροστά στου Αδιάφορου. Παριστάνομαι τον Αδιάφορο μπροστά σε αυτού του Εμπέκτα. Παριστάνομαι τον Εμπέκτη. Και μπροστά στου Χριστιανού όταν μας πουν Χριστό Ανέστη, όπω είπατε και τώρα εσεί που σα είπα το Χριστό Ανέστη, απαντήσατε όλοι αληθώ Ανέστη. Αλλά μπροστά σε άλλου οι οποίοι γελούν, και διακομμωδούν την Ανάσταση, δεν έχουμε την τόλμη και το θάρρος να πούμε το Χριστό Ανέστη. Αποκρύπτουμε, γελάμε και εμείς, υποκρινόμεθα και εμείς, ότι δίθεν δεν ξέρουμε, ότι δίθεν δεν καταλάβουμε ότι Ανέστη ο Κύριος. Και δυστυχώς, κατά αυτόν τον τρόπο, αποδεικνύουμε το μέγεθος της δόσεώς μα, αποδεικνύουμε το πόσο χαμηλά ευρισκόμεθα. Οι λέξεις «Χριστός Ανέστη» και η απάντηση «Σαγυθός Ανέστη» δεν είναι τίποτε άλλο παρά η ίδια μας η πίστης. Θα σας τιμήσω τα λόγια του Αποστολού Παύλου. Ή Χριστός, ου και γίγερνε, ματέα η πιστηση ημών, μάταιον το κήρυγμα ημών». Εάν νομίζεις ότι ο Χριστός δεν Ανέστη και όλη η Ανάστασης είναι μία κωμωδία που παίζει η Εκκλησία μας, Τότε και εγώ που φοράω τα ράσα θα πρέπει να τα πετάξω τα ράσα γιατί εν ονόματι τη Αναστάσεω τα φοράω. Εγώ όποιο κηρύττω θα πρέπει να πάψω να κηρύττω και να κοιτάξω να κάνω καμιά άλλη δουλειά διότι εν ονόματι τη Αναστάσεω κηρύττω και εσεί που έρχεστε εδώ και ακούτε τον λόγο του Θεού επειδή εν ονόματι τη Αναστάσεω του κυρίου και εσεί ακούτε τον λόγο του Θεού θα πρέπει και εσεί να κοιτάξετε να κάνετε τίποτα άλλε δουλειέ και όχι να χάνετε τον καιρό σα ερχό... ερχόμενοι εδώ και ακούγοντα λόγια περιτά. Λόγια ανούσια. Εάν πιστεύεις ότι η Ανάσταση του Χριστού είναι μία φαρσοκομωδία την οποία παίζει η Εκκλησία μας τότε θα πρέπει να αλλάξουμε ρόλους, θα πρέπει να αλλάξουμε εργασίες, θα πρέπει να αλλάξουμε λειτουργήματα, θα πρέπει να πάψουμε, να παίζουμε με τα παιχνίδια αυτά τα επικίνδυνα παιχνίδια της πίστεώς μας. Επειδή όμως η ανάσταση είναι γεγονός, ο Παύλος χέρι και καμαρώνει και διακηρύττει την Ανάσταση του Χριστού και οι Άγιοι της Χριστέως μας, το Χριστός Ανέστη και το Αλυθός Ανέστη δεν το έλεγαν μόνο τι 40 ημέρες της Αναστάσεως αλλά το έλεγαν εφόρου ζωής, το έλεγαν κάθε ώρα και κάθε στιγμή, το έλεγαν και την περίοδο των Χριστουγέννων και την περίοδο της Μεγάλης Παρασκευής και της Μεγάλης Εβδομάδας, αυτοί Χριστός Ανέστη έλεγαν. Ακριβώς διότι η Ανάσταση του Χριστού είναι η ίδια μας η ζωή. Είναι το ίδιο μας το Είναι, είναι η ίδια μας η ύπαρξης, είναι η ίδια μας η πίστης. Όλη η πίστη μας στηρίζεται επάνω στο οικοδόμημα της Αναστάσεως του Κυρίου. Εάν αμφισβητήσεις έστω και προ τη την Αναστάσταση του Χριστού, τότε πλέον είσαι άπιστος. τότε πλέον πάβεις να πιστεύεις στον Χριστόν, τότε πλέον κοίταξε να αλλάξει να κάνεις τίποτε άλλο να κάνεις καμία άλλη δουλειά, πίστεψε όπου αλλού θέλεις πλην όμως μην εμπαίζεις τον Χριστό ο Χριστός για μας αγαπητοί μου δεν ήταν ένας καλός άνθρωπος δεν ήταν μόνο ένας θαυματουργός ο οποίος έκανε 5 5-6 θαύματα 10-15-20 δεν ήταν απλά ένας καλός δάσκαλος ο οποίος μας τα είπε ωραία και μας τα έγραψε ωραία ο Χριστός για μας δεν ήταν ούτε καν ένας προφήτης ο Χριστός για μας είναι, ήταν, είναι και θα είναι ο ίδιος ο Θεός Πράγμα το οποίο το απέδειξε με την αναστασή του. Αν αυτό δεν το πιστεύει, τότε όπως σα είπα, κάνε την ειλικρινή κίνηση να πας να αλλάξει θρησκευμα, άλλαξε πίστη, κάνε ό,τι άλλο νομίζεις Αλλά πάψε να παίζει με την αναστασή, με το πρόσωπο, το, Πανακύρα, το πρόσωπο του κυρίου μα. Αυτά εν ήθελα να πω σαν αρχή του σημερινού κηρύγματος ακριβώς για να σας δώσω να καταλάβετε τη σημασία και την έννοια της Αναστάσεως και το πόσο ευτυχής και χαρούμενοι και υπερήφανη θα πρέπει να αισθανόμεθα εμείς οι οποίοι έχουμε την τιμή να ανήκουμε στο στράτευμα των πιστών του Κυρίου μας Ιησού Χριστού αν χαίρουν οι άπιστοι για την απιστία τους αν καμαρώνουν οι αρνητές διά την αρνησή του, αν καμαρώνουν οι δαιμονιστές διά τους δαίμονες εάν καμαρώνουν οι σατανιστές διά του σατανάδες που τους έχουν κυκλώσει τότε θα πρέπει εμείς μυριάκης, χιλιάκης και μυριάκης παραπάνω να χαιρόμεθα και να καμαρώνουμε διά τον Ιησού Χριστών, τον οποίον κρατούμε ω Θεόν γιατί είναι Θεός, είναι ο μόνος Θεός, ο μόνος αληθινός Θεός. Αν γι' αυτό δεν καμαρώνεις τότε να σου πω κάτι, να σου θυμίσω κάτι Είπε ο Κύριος, όποιος με εντραπεί έμπροσθεν των ανθρώπων, σαν τον εντραπώ και εγώ, έμπροσθεν του Πατρός μου του εν Εάν δεν χάρηκες, εάν δεν καμάρωσες, διά την Ανάσταση του Χριστού και διά το πρόσωπο του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού και αν δεν συνεχίζεις να καμαρώνεις, τότε αυτή η εντροπή, η ανήκουστος εντροπή, η αδικαιολόγητη εντροπή την οποία αισθάνεσαι διά τον χριστών και διά την Αναστασή Του, αυτή η εντροπή θα πληρωθεί από τον Θεό ο οποίο όπως ο ίδιος διαβεβαιώνει θα σε εντραπεί και αυτό και σένα και μένα κατά την ημέρα της Αναστασεώς Του, κατά την ημέρα της Αναστάσεως της δικής μας κατά την ημέρα της Δευτέρας του παρουσία. αυτή η εντροπή την οποία ανεδείξαμε εδώ σε αυτή τη ζωή ντρεπόμενη να ομολογήσουμε τον Ιησού Χριστών και την Ανάστασή Του αυτή την εντροπή θα έχουμε να την απολαύουμε και εμείς κατά την ημέρα της κρίσεως, από το ίδιο το πρόσωπο του Κυρίου και τότε ο πόνος και οι θλίψεις μας θα είναι ανήκουστος, θα είναι μεγάλος, θα είναι φοβερό. Σταματώ εδώ. Σας τα είπα αυτά, ακριβώ δια να αναζωπηρώσω μέσα σας την χαρά και την υπερηφάνεια την οποία πρέπει να αισθανόμεθα, να μην τα αδελφοί μου το ότι ανήκουμε στο στράτευμα του Κυρίου μας είναι τιμή μας και καμάρι μας και θα πρέπει αυτό να το ομολογούμε με κάθε τρόπο προς πάσα κατεύθυνση δεν ακολουθούμε μια ψεύτικη δρισκία δεν ακολουθούμε κάποιον απατεώνα Ακα... ακολουθούμε τον ίδιο τον Θεό και αυτό θα πρέπει να είναι για μας τιμή μας να μην κρυπτόμεθα και να μην εντρεπόμεθα για αυτό το οποίο κάνουμε και αυτό που πιστεύουμε ήθεο κύχι ο κύριο να μας δώσει αυτή τη δύναμη μέσα μας να ανταπεξέλθουμε στους πειρασμού της παρούσης ζωής και να κρατήσουμε το όνομά Του ψηλά μέσα στις δύσκολε ημέρε που περνούμε και στις δυσκολότερε ακόμα που θα έρθουν και οι οποίες περιμένουμε. Να μην υποστείλουμε ποτέ τη σημαία της Αναστάσεως, τη σημαία της πιστεώς μας και να μείνουμε πάντα ατρευνείς υποστηρικτές της αγάπης και της πίστεως του Κυρίου μας Ιησού Χριστού και τότε η χάρη Του και η Ευλογία Του θα είναι μεταπάντων πάντων ημών. Αμήν. Και τώρα να έρθουμε στην συνέχεια των θεμάτων μας και το σημερινό μας θέμα θα είναι πάλι κάποιο αμάρτημα το οποίο είναι σχετικό με την εντροπή που σας είπα προηγμένως, το οποίο μάρτυμα βέβαια δεν θα, το θεω... δεν θα το ονομάσω εντροπή, θα το ονομάσω όμως περιφρόνηση του Λόγου του Θεού. <χαιρώ> Χαίρο για σας που είστε εδώ και έρχεστε και αυτή την μία ώρα την διαθέτετε δια το όνομα του Κυρίου. Όχι προς την δική μου. Άπαγε τη βλασφημίας. Εγώ δεν αξίζω τις στιγμές. Αυτό που κάνετε και ο χρόνος που διαθέτετε είμαι επεμπισμένος ότι την διαθέτετε όχι για τον Τιμοθέον αλλά για τον Κύριων ημώνης του Χριστόν. Αλλά το ακροατήριον όχι του δικού μου Λόγου, αλλά του Λόγου του Θεού θα έπρεπε, αγαπητέ μου, να είναι απείρως μεγαλύτερο. Το Ακροατήριο δεν θα έπρεπε να είναι 60 και 70 άτομα που είστε αυτή τη στιγμή εδώ, αλλά θα έπρεπε να είναι χιλιάδες. Θα έπρεπε το Ακροατήριο του Λόγου του Θεού να είναι μυριοπλάσιον από ότι είστε σε αυτή τη στιγμή εδώ. Ακούγοντα λόγο του Θεού θα έπρεπε ο κάθε χριστιανό τα 98% των Ορθοδόξων χριστιανών που αναγράφουν οι ταυτότητέ του θα έπρεπε να έρχονται και να σπέβδουν να ακούσουν τον λόγο του Θεού. Αλλά δυστυχώ βλέπετε και αυτό είναι ένα θλιβερό σημείον ότι υπάρχει μια αδράνεια, φοβερή αδράνεια. Υπάρχει μια αδράνεια όπως την ονόμασα προηγμένος εντροπή, ή μάλλον όχι εντροπή, όπως καλύτερον την είπα προηγμένος, υπάρχει μία φοβερά περιφρόνησης του Λόγου του Θεού. Ομιλεί ο Θεός, μας κάνει την τιμή ο Θεός να ακούεται ο Λόγος Του, μας δίνει ο Θεός το δικαίωμα, τη μεγάλη τιμή, τη μεγάλη αξία, να μας κάνει κοινωνούς του Λόγου Του και εμείς περιφρονούμε τον Λόγο Του. Ξέρετε τι είναι αυτή η ώρα που ήρθατε εσείς εδώ. Θα σας πω απλώς και μόνον δια να έχετε επίγνωση του τι κάνετε αυτή τη στιγμή. Δεν ήρθατε να βάλετε τον απόδειπαν πανω τ' και να κάτσετε να ακούσετε ένα φιλολογικό Λόγο. Ήρθατε να κοινωνήσετε, αγαπητοί μου. Αυτό που γίνεται εδώ είναι μυστήριο, είναι θεία κοινωνία, είναι θεία μετάλλευση. Ε, κλείστε τώρα την πόρτα εκεί πέρα, δεν μπορούμε τώρα να κάνουμε αυτή τη δουλειά. Κλείστε την πόρτα εκεί πέρα. Αυτό που γίνεται εδώ είναι θεία μετάλλευση, θεία κοινωνία. Ακριβώ θεακή κοινωνία. Και όταν προσέρχεστε εδώ, θα πρέπει να έρχεστε, αγαπητοί μου και αγαπητέ μου, με τον ίδιο φόβο και με τον ίδιο τρόπο, με τα φόβου Θεού, Χρήστεο και Αγάπη, όπω ακριβώ πλησιάζεται να κοινωνήσετε του σώματο και του αίματο του Χριστού κατά την ώρα τη Θείας κοινωνία, τη Θείας λειτουργία. Και όπω όταν πλησιάζει στο Άγιο Ποτήριο αν είσαι χριστιανός, αν αισθάνεσαι μέσα σου την ύψη τη τιμή, αν καταλαβαίνεις τι κάνεις εκείνη τη στιγμή, θα πρέπει όχι έτσι όπως πάμε, αλλά γονατιστή να άμε και με δάκρυα στα μάτια, θα πρέπει να κάνεις πολλές μετάνιες πριν φτάσεις εκεί μπροστά στο Άγιο ποτήριο. Το ίδιο ακριβώς, το ίδιο ακριβώς, θα πρέπει να αισθάνεσαι και να κάνεις όταν έρχεσαι να ακούσεις λόγον Θεού και όπως την ώρα που πλησιάζει το Άγιο ποτήριο, πλησιάζεις και τρέμεις και πρέπει να τρέμεις μήπως κατά την ώρα της Αγίας Μεταλλήψεως κατά λάθος ξεφύγει ένα σταγονίδιον ένα μόριο του σώματος και του αίματος του Κυρίου και πέσει κάτω διότι τότε είναι κόλασης αιώνιος και για τον ιερέα που σε κοινωνεί και για σένα που κοινώνησες και για το πλήρωμα της εκκλησία το οποίο ευρίσκεται εκείνη τη στιγμή μέσα στο ναό και θα πρέπει όλοι μας εκείνη τη στιγμή να τρέξουμε στους πνευματικού μας να εξομολογηθούμε αυτό το οποίο συνέβη μέσα στη Θεία Λειτουργία για να φύγει το κρίμα και το κατάκριμα από πάνω μα. όπως λοιπόν εκείνη τη στιγμή πλησιάζει στρέμοντας και ο ιερέας πρέπει να τρέμει, και εσύ πρέπει να τρέμεις, και ο λαός πρέπει να τρέμει από κάτω. Αυτό ακριβώς συμβαίνει και πρέπει να συμβαίνει κατά την ώρα της μεταλλήψεως του Λόγου του Θεού, του Ιερού Κηρύγματος. Μην σας φαίνονται υπερβολικά αυτά που λέω. Δεν είναι δικά μου λόγια. Είναι λόγια της Γραφής, είναι λόγια του Κυρίου μας, είναι λόγια των Πατέρων της Εκκλησίας προσπαθείς τρέμεις μην πέσει κάτι από το, λόγο, από το σώμα του Κυρίου μας χάμω έτσι και εδώ θα πρέπει να τρέμεις και να φοβάσαι μήπω, τυχόν κάποιος από τους λόγους του Κυρίου μας, κάποιος από το λόγο του Θεού ξεφύγει από τα αυτιά σου ο σατανάς τον παραποιήσει και στον βάλει διαφορετικά μέσα στα αυτιά σου γι' αυτόν ακριβώ το λόγο σας έχω πει χιλιάδες φορές και το επαναλαμβάνω για μία ακόμα όταν έρχεστε εδώ να ακούσετε του Θεού, πριν ξεκινήσετε από τα σπίτια σας, κάντε μια προσευχή και πες σε Θεέ μου, τώρα που θα πάω εκεί να ακούσω, φώτισε τον νου μου, φώτισε την καρδιά μου. Ο λόγος σου να μπει μέσα μου έτσι όπως πρέπει να μπει. Διώξε τα δαιμόνια τα οποία κυκλοφορούν απόξω και κοιτούν να παραποιήσουν το λόγος σου δώσ' Κύριε, αυτό που έλεγε ο προφήτης, δώσ' μου Κύριε, οτίον Του ακούει, δώσ' μου αυτιά να ακούσω θέλω. μου, δώσ' μου αυτιά να ακούσω το λόγο Σου, ούτως ώστε ο λόγος Σου να σπαρεί μέσα στην καρδιά μου και να πέσει ο σαγνός και καθαρός σπόρος μέσα σε καλλιεργήσιμο έδαφος, ούτω ώστε να αποδώσει καρφών εκατονταπλασίων». Δεν ερχόμαστε να ακούσουμε μία διάλεξη, μία φιλολογική συζήτηση. Δεν ερχόμαστε να λάβουμε μέρος σε μία κοσμική συζήτηση. Ερχόμαστε να μεταλάβουμε τον Λόγο του Θεού. Ερχόμαστε να κοινωνήσουμε. Και στη μένθια λειτουργία κοινωνεί από το στόμα, εδώ κοινωνεί από τα αυτιά των λόγων του Θεού. Διότι και ο λόγο του Θεού είναι το σώμα και το αίμα του Χριστού. Είναι ο ίδιο ο Χριστό. Για φανταστείτε λοιπόν τώρα να σε επισκέπτεται ο Κύριος, να σε επισκέπτεται ο Κύριος. Θυμάστε τι λέει το Ευαγγέλιο, ότι λέει όταν κατέβηκε ο Κύριος εκεί στην γη του Ισραήλ και έτρεχε ο Κύριος από πόλη σε πόλη και από χωριό σε χωριό Έσπευδον λέει από κάθε πόλη και κόμιν από κάθε μεριά από κάθε γειτονική πόλη από κάθε γειτονικό χωριό έτρεχαν να ακούσουν τον λόγο του Θεού. Θυμάστε η χαναμέα που έφτασε και απέλαβε την μεγάλη χάρη να δει την κόρη της την δαιμονιόσαν κόρη της αντιδηγίας. Θυμάστε από που ήρθε, από την φινίκη. Συροφινίκησα ήταν το γένος κατοικούσε μακριά και έσπευσε να ακούσει τον Λόγο του Θεού και διήνυσε με τα πόδια της διότι τότε δεν υπήρχαν τα μέσα και τα αεροπλάνα και τα αυτοκίνητα που έχουμε σήμερα έσπευσε με τα πόδια της χιλιόμετρα απόσταση τεράστια προκειμένου να φτάσει να ακούσει τον Λόγο του Θεού Εσένα ο Θεός σου κάνει την τιμή να έχετε κοντά στο σπίτι σου μόλις κάποια μέτρα, μόλις κάποια μέτρα από το σπίτι σου, ίσως κάποιες εκατοντάδες μέτρα. Ποια είναι η περιποίηση που κάνεις στο Χριστό. Ποια είναι η υποδοχή που φυλάτης στον Χριστό. Εδώ η περιοχή αριθμεί κάποιες χιλιάδες Ορθοδόξους Χριστιανούς. Ποια είναι η υποδοχή του Λόγου του Θεού. Πως υποδέχονται αυτοί, οι κατόνομα Χριστιανοί, οι κατόνομα οπαδοί του Χριστού, πως υποδέχονται των αρχηγών του. πως υποδέχονται των Λόγων του Θεού, δυστυχώς με την περιφρόνηση, δυστυχώς με την αδράνεια, δυστυχώς με την αδιαφορία, δυστυχώς ο Λόγος του Θεού δεν αξίζει σήμερα όχι διότι δεν έχει αξία από μόνος του αλλά διότι οι άνθρωποι δεν τον αξιολόγησαν όπως θα έπρεπε να τον αξιολογήσουν δυστυχώς ο Λόγος του Θεού σήμερα την χάνει περιφρονήσεω παρά των ανθρώπων και δει των ανθρώπων οι οποίοι ομολογούν πίστην εις τον Ιησού Χριστόν ο Λόγος του Χριστού, ο ίδιος ο Χριστός, αντί να απολαμβάνει τιμής ανάμεσα στους ορθοδόξους χριστιανούς, απολαμβάνει δυστυχώ εντός εισαγωγικών, απολαμβάνει ατιμίας και περιφρονήσεως από τους ορθοδόξους χριστιανούς. Περιφρονήστε τον Λόγο του Θεού, Περιφρονήστε το κήρυγμα, Θα σου πω τι είναι το κήρυγμα Θα σου πω τι είναι το κήρυγμα και μετά θα σου πω εσύ που το περιφρονείς τι σε περιμένει Σε αυτά τα δύο θέματα θα επεκταθεί περαιτέρω ο Λόγος Θα σου δείξω τι είναι ο Λόγος του Θεού Ο Λόγος του Θεού είναι Πολλά πράγματα είναι ο Λόγος του Θεού. Πρώτα-πρώτα ο Λόγος του Θεού είναι λέγει μάχαιρα δίστομος λέει η Αγία Γραφή. Ο Ξύς, λέει και το μότερος υπερπάσαν μάχηρα δίστομο. Όταν βλέπεις ένα δίκοπο μαχαίρι το πιάνεις ούθι και να το πιάσεις κόβει. Διότι είναι κοφτερό και από τις δυο μεριές. Ε, λοιπόν, εάν εκείνο το μαχαίρι, το δίκοπο μαχαίρι, το φοβάσαι και σκιάζεσαι μη, μη κοπείς, έτσι και το λόγο, ο Λόγος του Θεού κόβει περισσότερο από όσο κόβει ένα δίκοπο μαχαίρι. Αλλά μην το φοβάσαι. Ξέρεις γιατί. Διότι κόβει μόνο το σάπιο. Κόβει μόνο το χαλασμένο, κόβει μόνο το άρρωστο και αφήνει το υγιές. Ο Λόγος του Θεού δεν είναι απλά ένα δίκοπο μαχαίρι, είναι ένα νηστέρι κοφτερό, χειρουργική μάχαιρα την οποία χειρίζεται ο ίδιος ο ιατρός, ο Χριστός, με τέτοια τέχνη ούτως ώστε να αποκόπτει πάντα οτιδήποτε το άρρωστο, οτιδήποτε το καρκίνωμα, οτιδήποτε το τωσάφιο και να αφήνει το υγιές. Και θέλετε να σας πω κάτι. Αυτή, αυτή είναι και η αιτία. Επειδή ο κόσμος αρέσκεται στην αμαρτία, επειδή ο κόσμος αρέσκεται στην αρρώστια και στον καρκίνο της αμαρτίας, επειδή ο κόσμος αρέσκεται στη βρωμιά γι' αυτόν ακριβώς το Λόγο δεν θέλει την εγχείρηση από τον Θεό γι' αυτόν ακριβώς το Λόγο δεν θέλει το Λόγο του Θεού ο οποίος κόβει και πετάει το σάπιο και αφήνει το Υγιές ρώτησε αυτούς που κάποτε πήγεραν στο κήρυγμα και σήμερα δεν πάνε ρώτησε τους εγώ ρωτώ πολλές φορές ξέρετε ποια είναι η απάντηση αυτό είναι αυστηρός. Α, αυτά τα οποία, λέει, δεν γίνονται σήμερα. Δεν μπορώ εγώ να απαλλαγώ από αυτά τα οποία λέει αυτός. Με άλλα λόγια, μου αρέσει η σαπίλα μου αρέσει η αμαρτία. Δεν θέλω να αποδεσμευθώ από την αμαρτία. Δεν θέλω να γλιτώσω από την αμαρτία. Θέλω να ζω μέσα στο βούρκο. Θέλω να ζω μέσα στη λάσπη. Δεν θέλω έλεγχο, δεν θέλω νηστέρια, δεν θέλω μαχαίρια να αποτάξουν και, και να κόψουν από πάνω μου κάθε τι το σάπιο και κάθε τι το αμαρτωλό. Ρωτήστε τους άντρες σας, εσείς οι γυναίκες. Ρωτήστε κι εσείς οι, οι άντρες που έρχεστε εδώ. Ρωτήστε τις γυναίκες σας. Ρωτήστε τα παιδιά σας. Ρωτήστε τα κορίτσια σας. Ρωτήστε τους, γιατί παιδάκι μου δεν έρχεσαι. Και θα σου πούν, το ξέρεις πολύ καλά. Να σου πω εγώ που και εγώ το ξέρω καλά. Δεν έχουμε, τι θα μου πει, τι θα μας πει, τα ίδια και τα ίδια, τα ξέρουμε, αυστηρότητες, ακρότητε, αυτά που λέει το Ευαγγέλιο δεν γίνονται σήμερα, δεν μπορούμε. Μας αρέσει, δεν το λένε έτσι όμως, δεν το συμφέρει, μας αρέσει η σαπίλα της αμαρτίας, μας αρέσει η βρωμιά της Αμαρτία, μα αρέσει ο Βούρκο της Αμαρτία. Δεν πάμε στο κηρύσμα. Ο Λόγος του Θεού είναι οξής και το μότερος υπερπάσα μάχαιρα αντίστομα. Κόβει, κόβει και πετάει κάθετι το σάπιο, κάθετι το άρρωστο, κάθετι το καρκίνομα, κάθετι το οποίον προσπαθεί η αμαρτία να κολλήσει επάνω μας. Ο Λόγος του Θεού έχει αυτή την ικανότητα σαν τη χειρουργική μάχαιρα του γιατρού έτσι και αυτή και αυτός ο Λόγος του Θεού ως άλλη χειρουργική μάχαιρα να καθαρίζει τη, την ψυχή μας από κάθε δίτο άρρωστο και προσβλητικό. <Και> Αλλά ο Λόγος του Θεού είναι και κάτι άλλο. Ο Λόγος του Θεού είναι και παρηγορία. Παρηγορία, μάλιστα παρηγορία, ο Λόγος του Θεού είναι παρίγορος, παρηγορητικό και μη ρωτάς εμένα, ρώτησε αυτούς, τους οποίους η ζωή και η περιστάστηση ζωής τους χιλιοχτύπησαν σαν τα κύματα της θάλασσας, μη ρωτάς εμένα, ρώτα αυτούς οι οποίοι πέρασαν μέσα από κλείδωνα Ρώτησε αυτούς οι οποίοι πέρασαν μέσα από περιστάσεις, μέσα από ταλαιπωρίες και μέσα από τις οδύνες της παρουσιακής ζωής. Μη ρώτα σε μένα, ρώτη αυτούς οι οποίοι κλειδωνίστηκαν και καταποντίστηκαν στο πέλαγος της παρουσιακής ζωής. Μέσα από αρρώστιες, μέσα από κινδύνους, μέσα από θλίψεις, μέσα από δάκρυα, μέσα από θανάτους. αυτούς οι οποίοι χάσαν παιδιά. Ρώτη αυτούς οι οποίοι χάσαν γονείς. Ρώτα αυτούς οι οποίοι χάσαν αδέρφια και είχαν φτάσει στην απελπισία. Ρώτα αυτούς οι οποίοι απελπίστηκαν μέσα από τις ταλεπορίες της παρούσης ζωής και θα σου πούν ότι κανείς δεν τους παρηγόρησε, ούτε άνθρωπος, σε το έχω πει και εσά ούτε πηγαίνετε σε, σε θανάτους, ειδικά σε θανάτους μην αρχίσετε να λέτε βλακίες, μην λέτε βλακίες μην λέτε βλακίες τι πήγε να του πεις τώρα Ακούσε κάτι βλακίες ακούς κάτι, τι παρηγοριές είναι αυτές δεν μπορώ να καταλάβω άφησε κάνε την προσευχή σου εκείνη τη στιγμή και ο Θεός, ο μέγας παρηγορητής θα ρώτησε λοιπόν όλου αυτούς Ρώτησε τους όλους αυτούς πού βρήκαν παρηγορία, πού βρήκαν κουράγιο πού πήραν δύναμη Άνθρωπο όχι από άνθρωπο Από αξιωματούχου όχι. Από λεφτά όχι. Από περιουσίες όχι. Όχι, τίποτα από αυτά δεν τους παρηγόρησε διότι το κενό ενό παιδιού δεν το αντικαστά μια περιουσία το κενό μια μάνας δεν το αντικαστά μια περιουσία το κενό ενό πατέρα δεν το, το, το αντικαστά ούτε περιουσίες ούτε τα ωραία λόγια του κόσμου το Ποιος ήταν αυτός που τους παρηγόρησε; Ο Κύριος, ο Λόγος του Θεού Ένα κήρυγμα, ένα κήρυγμα Ένα κήρυγμα Ευρέθηκαν σε ένα κήρυγμα, άκουσαν δύο κουβέντες δύο λέξεις, δύο λόγια Θεού και αυτά τα λόγια του Θεού ήταν ικανά να βάλουν βάλσαμο παρηγορία μέσα σε εκείνη την οδυνόμενη καρδιά μέσα σε εκείνη την ταλέπορη ψυχή και να την αναστήσουν μέσα α, α, από τη χαράδρα του θανάτου. Ο Λόγος του Θεού οξύ και το τομότερος υπερπάσαν μάχηραν δίστομων αλλά ο Λόγος του Θεού παρηγορία, παρηγορητικός, Λόγος παρακλήσεως, Λόγος ο οποίος παρηγορεί και ξέρει να βάζει Βάλσαμο παρηγορία μέσα στι ψυχέ των ανθρώπων, των ταλέπορων ανθρώπων. Τι είπε ο κύριο, δεύτερο πρόσμε, έτσι είπε. Πάντε και πεφορτισμένοι. Κακό αναπαύσω είμαστε. Να ποιο είναι ο λόγο του Θεού, να ποιο είναι ο Χριστό. Είναι αυτό που αναπαύει τι ψυχέ, τι φορτωμένε ψυχέ, τι σκοπιώσει ψυχέ είναι αυτός, γι' αυτό και εσείς στην ώρα του κλείδωνος στην ώρα της ταλεπορίας στην ώρα της οδύνης, την ώρα που ο πειρασμό ορίεται εναντίον σας, εκείνη την ώρα μην ξεχνά να απευθυνθείς στον τον μόνο παρηγορητή. μην ξεχνά να σηκώσεις τα βλέμματά σου και να υψώσεις τη φωνή σου προς τον Θεό τον γινόσκοτα καρδίας και νεφρούς και να του πείς το παραπονό σου είναι ο μόνος ο οποίος μπορεί να σε καταλάβει και είναι ο μόνος ο οποίος μπορεί να σε παρηγορήσει <κυρίζει> Αυτό είναι ο Λόγος του Θεού και ο Ξύς, και το μότερος υπερπάσαν μάχηρα δίστομων αλλά, αλλά και πα, λόγος παραπλήσεω, λόγος παρηγορία Ο Λόγος του Θεού τέλος τι είναι η ανάστασις μας είναι ο Λόγος του Θεού τι είπε ο Κύριος ο σε μέ, εμέ καν αποθάνει ζήσετε έτσι δεν είπε ο σε εις εμέ ποθάνεις ζήσετε Αυτό που πιστεύει σε μένα, ακόμα και τη στιγμή που θα τον δεις να πεθαίνει να βγαίνει η ψυχή του δεν πέθανε δεν πέθανε, θυμάστε τι είπε σε εκείνη την κοπελίτσα στην κόρη του Ιαΐρου το κοράσιον καθέτε που καπέθαν αλλά καθεύθε καν αποθάνει ζήσετε ο πιστεύον στον τον Χριστόν ο τον Λόγο του Θεού καν out ζήσετε. Είναι. διότι ο Λόγος είναι ο Λόγος του Θεού είναι Αυτός ο Οποίος ζωοποιεί ο Λόγος του Θεού είναι Αυτός ο Οποίος δίνει Ζωή ο Λόγος του Θεού είναι Αυτός ο ανιστά του πεθαμένους Ποιος ανέστησε τον Λάζαρο, ο Λόγος του Θεού δεν το είπε, ανέστησε. Ο Λόγος του Θεού, Του μίλησε ο κύριος, Του μίλησε. Λάζαρε, δεν προέξω. και ο Λόγος του Θεού ήταν ακριβώς η ζωή του Λαζάρου αναστήθηκε ο Λάζαρος. Ο Λόγος του Θεού δεν ανέστησε την κόρη του Ιαΐρου πέσε γύρου, τα λιθά κούμη. Ο Λόγος του Θεού δεν ήταν αυτός που ανέστησε το γιο της Χίρας να είναι ναι ανείς κι εσύ λέγω εγέφθητη. να ποιος είναι αυτός που δίνει ζωή αν πιστεύεις στον Λόγο του Θεού είναι αυτός το οποίος θα σε αναστήσει εν ημέρα. μπορεί εδώ να μην σε αναστήσει μπορεί το κορμί σου να μην χαμό στη γη μπορεί το κορμί σου να, γίνει, να, εξα, να, να, να, να αποσυνδεθεί στα εξώ εξών συνετέθη αλλά η ψυχή σου θα αναστεί εν ημέρα. Η ψυχή σου θα πάρει την ανάσταση με τον λόγο των ζωοποιών λόγων του Θεού εις τον οποίον επίστευσε και τώρα τα δύο στοιχεία που σας είπα το μάλλον το δεύτερο στοιχείο τι θα γίνει με αυτού οι οποίοι κλείνουν τα αυτιά τους στο λόγο του Θεού τι θα γίνει για αυτού, οι οποίοι όταν ακούνε καμπάνα βλαστιβάνε Χριστό και Παναγία Τι θα γίνει με αυτού που όταν τους λέει διακήρυγμα; σκέπτονται υβριστικώς εναντίον της Εκκλησίας και των ιερέων Τι θα γίνει με αυτού οι οποίοι εμπέζουν το Λόγο του Θεού Τι θα γίνει με αυτού οι οποίοι φράζουν τα αυτιά τους Εμένα ρωτάτε θα σας πω τι θα γίνει. Όχι διότι βγαίνει από το μυαλό μου αυτό που θα πω αλλά διότι το γνωρίζω μέσα από τις Άγιες Γραφές. Λέγει ο προφήτης Ισαΐας. Αυτό το ακούμε τότε τα Θεοφάνεια το ακούμε σε μία προφητεία αν προσέχετε στην Εκκλησία, αν προσέχετε εκεί που πάτε τι λέει ο παπάς και δεν κοιτάτε τι φοράει η μία και η άλλη και πως μπήκε ο ένα και ο άλλος αν προσέχει τι λέει ο, ο Λόγος του Θεού εκεί θα το ακούσεις τις προφητείες που διαβάζουμε στο Μέγα Αγιασμό, λέει ότα κοφών. ότα κωφών ανοιγήσονται ότα κωφών ακούσονται τα αυτιά των κουφών θα ακούσουν ποιοι είναι οι κουφοί οι κουφοί είναι αυτοί αυτοί οι άνθρωποι της αμαρτίας, του κόσμου, οι άνθρωποι οι οι άνθρωποι οι αρνητές, οι οποίοι κλείνουν τα αυτιά τους να μην ακούσουν λόγο Θεού. Τον λες, τον παρακαλάς, έλα στο κήρυγμα να ακούσεις, έλα μωρέ, όχι. όχι, κωφός κλείνει τα αυτιά του, δεν θέλει να ακούσει Λόγω Θεού. Λέει λοιπόν ο προφήτης Ζαΐας, ότι αυτά τα αυτιά των κουφών θα ανοίξουν και αυτοί που κάποτε δεν άκουγαν θα ακούσουν Πότε θα ακούσουν δυστυχώς θα ακούσουν αλλά θα είναι αργά θα είναι αργά θα ακούσουν, πότε θα ακούσουν όταν θα πέσει χάμω. Και, και θα του πει ο γιατρό: Ξέρει, έχει καρκίνο. Ω τότε! Και όταν θα αρχίσουν οι πόνοι από τον καρκίνο στα οστά, και από τον καρκίνο στο πλεμόνι και από τον καρκίνο στο σηκώτι. Και όταν θα αρχίσουν οι πόνοι να τον ζώνουν, και όταν οι γιατροί θα αρχίσουν γύρω του να σηκώνουν τα χέρια ψηλά και να λένε ότι δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα και ότι ήταν ανθρωπίνο δυνατόν το προσφέραμε, και όταν θα δει ότι θα του πέφτουν τα μαλλιά με τις χημειοθεραπείες και όταν θα δει σιγά σιγά ότι οι δυνάμεις του ξέπεσαν και όταν θα δει ότι έχει γίνει πλέον ένας κατάκυντος και ίσα που μπορεί μόνο να ανοιγοκλίνει το στόμα του και να καταπίνει τότε θα δεις τα αυτιά των κουφών πω ξεβουλώνουν τότε θα δεις αυτός ο πρώην άπιστος, ο πρώην άθεος, ο πρώην αρνητής, ο πρώην ήρωνα, ο πρώην βλάσφημος, θα δεις αυτός πώς αρχίζει σιγά σιγά να σκέπτεται τον Θεό. Πώς αρχίζει να παρακαλάει τη γυναίκα του να του βάλει μια εικόνα μέσα στο δωμάτιο, να του ανάψει ένα καντήλι. Θα δεις πώς αυτός ο Ήρωνα, ο πρώην ήρωνας και ο πρώην και άπιστος και αρνητή, πώς θα αρχίσει να παρακαλάει τη γυναίκα του να φέρει έναν Παπά, να ξομολογηθεί, να κοινωνήσει θα πω κάτι το οποίο θα σας πικράνει και εμένα με πίκλωνε και με πικραίνει αλλά πρέπει να το πω τότε θα είναι αργά δεν ξέρω τι θα κάνει ο Θεός αν ο Θεός με αυτές τις εκδηλώσεις θα Τον λυπηθεί και θα Τον σώσει. Δεν το ξέρω. Αλλά ξέρω ότι τότε θα είναι αργά. Είχα πάει την περασμένη εβδομάδα στο Άγιο Νόρος. Και είχαμε πάρει μια παρεούλα. Είμαστε τρία-τέσσερα άτομα. Πήγαμε λοιπόν σε κάποιο γέροντα και ο ένας της παρέας μας ήταν κάπως ηλικιωμένος, 55 χρονών, 60. Mm. Τον κοίταξε αυτός ο γέρος, ο γέροντας τον κοίταξε mm. του λέει εσύ άργησες, άργησες, άργησες, άργησες, άργησες, Καθυστέρησες, πολύ καθυστέρησες, κοίταξε του λέει όσο σου δίνει η περιθώρια ο Θεός κοίταξε να καλύψεις το χαμένο έδαφος, άρχισες και αυτό το λέω σε όλες σας και σε όλους σας, όσοι έστω και καθυστερημένα μπήκατε δεν είναι κακό που μπήκατε στην Εκκλησία αλλά μην νομίσεις ότι θα σε σώσει μόνον μια εξομολόγηση στεγνή και μια Θεία Κοινωνία στεγνή κοίταξε να καλύψεις το χαμένο έδαφος κοίταξε να κάνεις τις ελεημοσύνες που δεν έκανες κοίταξε να κάνεις τις νηστείες που δεν έκανες κοίταξε να κάνεις τις προσευχές που δεν έκανες κοίταξε να καλύψεις τα κενά τα οποία άφησες κατά την περασμένη ζωή σου Κοίτα, κοίταξε να καλύψεις ό,τι μπορείς να καλύψεις άργησες του λέει, άργησες, άργησες κοίταξε κοπιάσε, προσπάθησε να καλύψεις το χαμένο έδαφος θα θα ανοίξουν τα αυτιά των κουφών αλλά θα είναι αργά και τότε μακάρι να προλάβω, μακάρι όπως οι εργασάμενοι από τις ενδεκάτες που λέει εκεί η παραβολή μακάρι και αυτοί να απολαύσουν των μισθών της βασιλείας των ουρανών μακάρι ο Κύριος έδωσε φτεράκια σε αυτούς αλλά να μην μένουν νοθροί και να μην περιμένουμε εκείνη την τελευταία ώρα του θανάτου μας την ώρα τι θα μπορέσεις να εξομολογήσεις εκείνη την ώρα, για πέσω; μου τι θα μπορέσεις, έχω πάει σε πολλούς σε πολλούς οι οποίοι βρίσκονται στην επιθανάτιο κλίνη έχω πάει πολλές φορές πάνω του τι λέει τίποτα τίποτα τι έχεις, αν δεν θυμάμαι Πάτε ο καρκίνο μου πρόσβαλε το, το κεφάλι μου τώρα δεν μπορώ να θυμηθώ τι αμαρτήματα δεν μπορώ Πάτε δεν έχω μυαλό τώρα δεν μπορώ να θυμηθώ τι έχεις δεν θυμάμαι Πάτε άλλοτε ψευδίζουν, άλλοτε έχουν, μ, μ, μ, μισο, μισο, τα, τα έχουν μισοχαμένα δεν θυμάνε τίποτα όσο έχεις καιρό μπροστά σου όσο έχεις μπροστά σου ευκαιρίες που σου δίνει ο κύριο. Κοίταξε να τις έχει Τα ότα των κοφών ανοιγήσονται Δεν άκουγε μια ζωή Θα του τα ξεβουλώσει ο Θεός τα αυτιά. Θα του τα ξεβουλώσει και θα ακούσει Αλλά είπαμε να προσπαθήσουμε να προσέξουμε να μην είναι πολύ αργά εκείνη η ώρα που θα ακούσουμε και δεν προλάβουμε να κάνουμε σχεδόν τίποτα περιφρόνησης του Λόγου του Θεού το σημερινό μας θέμα ας προσπαθήσουμε αγαπητοί μου αδελφοί να κατανοήσουμε την τιμή που μας κάνει ο Κύριος έχετε μεγάλη μεγάλη τι να πω ο Κύριος σας περιποιήθηκε μεγάλη τιμή διότι άνοιξε εδώ πέρα στη γειτονιά σας αυτή η αίθουσα και γίνεται κα... Κα... κάθε εβδομάδα γίνεται Λόγος Θεού τι να πούνε άλλοι αγαπητοί μου τι να πούνε άλλοι που πήγα στην Αμερική και σας είπα, είδατε ρέκια, παιδιά, 20 χρονών και 25 χρονών, αβαύτιστα ακόμα. Παιδιά Ορθοδόξων Χριστιανών αβαφτίστα. Διότι για να τα έπρεπε να πάρει το αεροπλάνο η οικογένεια, αυτοχιά η οικογένεια και να πάει από τη μια πολιτεία της Αμερικής στην άλλη να βρει εκκλησία. Τι λόγο θα δεώσεις εσείς το Θεό που η καμπάνα χτύπαγε δίπλα στα αυτιά σου και δεν σηκωρώσουν να κάνεις ένα βήμα να πας δίπλα στην Εκκλησία τι λόγο θα δώσεις στο Θεό εσύ που δίπλα στα αυτιά σου κάθε τηριακή και κάθε μέρα λειτουργούσε η Εκκλησία και εσύ παρέμερες και κοιμόσουρα στο θεβάτι σου τι λόγο θα δώσεις στο Θεό ας καταλάβουμε τη μεγάλη τιμή που μας κάνει ο Κύριος να έρχεται μέσα στην πόρτα μας θα τον στεριθούμε το Λόγο του Θεού να το θυμάστε το φοβάμαι πολύ αυτό θα τον στεριθούμε. Άμα, άμα δει ο Κύριος ότι περιφρονητικός συμπεριφερόμεθα απέναντι στον Λόγο του θα τον πάρει όπως πήρε τη βασιλεία του από τους Εβραίους και την έδωσε σε άλλο έθνος το δικό μας έθνος έτσι θα πάρει και το Λόγο του από αυτού που τον περιφρονούν και θα τον δώσει σε άλλους που διψάνε στην κυριολεξία λειψάρε για να μπορέσουν να ξεδιψάσουν τελειώνω εδώ και εύχομαι να εκτιμήσουμε την προσφορά και την αγαθότητα και τη δωρεά του Κυρίου μας να ανταποκριθούμε στον Λόγο του με κάθε προθυμία ούτως ώστε την αγάπη που θα δείξουμε εμείς στον Λόγο του θα την δείξει και αυτός μεθαύριο κατά την κρίση απέναντί μας, κατά την ΕΣΚΑ, την ημέρα. Αμήν. Τελειώνοντας, θα σας πω κάτι. <Συκλή> αύριο Κυριακή το απόγευμα στις 7 η ώρα, στην αίθουσα της Αναπλαστικής Σχολής, Ιωνία 47, είναι η Αναπλαστική Σχολή, Ιωνία 47, θα μιλήσει ο πατέρας μου, ο πατήρ Γεώργιος Παπαθάβου, τον οποίον τον γνωρίζετε. Αύριο λοιπόν στις 7 η ώρα στην Αναπλαστική Σχολή. ¿Listos o